Είμαι η Δέσποινα Γολοτούρου. Είμαι ο Μεταξά Κόπουλος. Είμαι η Σαβίνα Μητροπούλου. Είμαι η Κατερίνα Πλακούδα. Είμαι ο Κώστας Πετρούλια. Είμαι ο Φωβορίς Παγανιάς. Είμαι ο Γιώργος Κουρνέτας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μανέτας. Βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Πολύ καλησπέρα κυρίες και κυρία Κροατές Μουσική Είναι η εκπομπή Κάτι Μεύρικε και εγώ είμαι ο Μεταξάζο Δρακόπουλος Ζωντανά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 Σήμερα είναι μια πολύ special εκπομπή Εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Βλέπω έχουμε σήμερα γενικότερα πολλούς πολλούς καλεσμένους Έλα λοιπόν σε μένα να ξεκινήσω μια τέτοια εβδομάδα με στη χαρά. Τελειώνει λοιπόν ο Μάης. Εδώ έχουμε λίγο συνεφιά πάλι στην πάντα Ελπίζω μπρο το βράδυ να ανοίξει λίγο παλιό καιρός. Πιάνει για τα καλά το καλοκαιράκι και έχουμε πάρει μπρος όλοι εδώ οι δευαριπαραγωγές, το βλέπω. Έχουμε πάρει μπρο για τα καλά και ετοιμάζουμε πολύ όμορφο υλικό για τα δικά σας αυτιά και μόνο. Μαζί σήμερα θα έχουμε στην εκπομπή κατημέυρη και από τις 4 και μετά Και για κάνα μισά ώρα και περίπου θα δείξει τώρα αυτό Έναν από τους παλαιού και καλούς Καλησπέρα Αντρέα μου, καλησπέρα Χρήστο μου Από τους παλιούς καλούς ροκάδες Α, Εδώ το εγχώριο, το Γιάννη το Ιωκαρίνη Περισσότερα θα πούμε σιγά σιγά για την ώρα όμως Για την ώρα όμως πρέπει... πρέπει να δηλώσετε κι εσείς ένα καλησπέρα, ένα γεια σου βρε, αδερφέ, ένα κατητής όπως ο Ανδρέας και ο Ντεμής που, που είναι στο facebook και λένε γεια. <Και> είναι το facebook, είναι το southbox στο vlepo.org αριστερά σε οποιοδήποτε link θέλετε, στο οποίο μπορείτε να μας θέλετε και ρωτήσεις που θέλετε να κάνετε στο Γιάννη και Τι να σου πω Αντρέα μου, δοκίμασε το Flash Player Από τη σελίδα Όχι το Winamp για παράδειγμα Τέλος πάντων ε, θα συνεχίσουμε Θα αρχίσουμε βασικά την εκπομπή μουσικά Είναι και το Facebook Είναι και το 222 192 Είναι και το Soundbox το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε Σήμερα για να μεταφέρουμε τις δικές ερωτήσεις Στον καλλιτέχνη Και ούτω καθεξής Για την ώρα όμως αρχίζουμε με ελληνικό rock όπως κάθε εκπομπή Welcome παιδιά μου Welcome καλά μου παιδιά to the show Σήμερα έχει μεγάλο show στο βλέπω για special show να δεις θα φταίει αλλεργία. η αλλεργία την δίσκοτο χασίστα UFO σε βέστηση καμιά δεν τους αγχώνει μετά το κρύο που τελειώνει το μανιτάρι ένα λουλούνι θα στο πούνι καθόμα και ο θείασος μεγαλώνει I'm not Ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ δυναμικά όπω και θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει μια τέτοια εκπομπή σαν τη σημερινή και μια εβδομάδα σαν αυτήν. Λίγε μέρε μήνανε μέχρι να μπει για τα καλά το καλοκαίρι και όπω σα είπαμε έχουμε πάρει φωτιά. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την εκπομπή όπω είπαμε δυναμικά με γυραιού τη ελληνική ροκ όπω θα είναι γενικότερα όλη μα εκπομπή σήμερα όλο το κατιμεύρηκε. Και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο δηλαδή Την πρώτη ώρα για σήμερα δεν Έχουμε και φύγει λιγάκι Λιγουλάκι από το πρόγραμμα το κασικό, το καθιερωμένο Του κάτι με έβριγε Και θα παίξουμε ροκ Όσο πιο ροκ Μου ήρθε το πρωί που το ετοίμαζα Για τη συνέχεια λοιπόν Νικόλα Σάσημος Ένας άνθρωπος Ο οποίος έχει, τον έχουν ζήσει Και στο πετσί τους Και όχι μόνο οι άνθρωποι Οι οποίοι ζήσανε μαζί του αλλά και όλοι εμείς που έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του και με όλη αυτή την όμορφη τρέλα που μετέδιδε και που χρειαζόμαστε ίσως μερικοί από εμάς. blues τα blues του Κοδυνοκρούς, λοιπόν, για τη συνέχεια. Μητέ και πολύ τζουμάνος Κοδωνοκρούστιστα πρεπέ Ντέ mm -hmm. και, και καλά ρουφιάνος Να βαρώντας η μαντρά Δια Φερνώντας και πίτω μα ω κουδουνιστής Θεέ μου, πολύ <Κι> Ha ha petition Now you know the whole of this Ha ha ha Ha que ya si si go Mia me soutien Nacha das kinetico Mia ce trouve Στην κορφή Κανέλα Συντρόφια μου σας Ε Φυσά, Φυσά. Φυσά. Και μέρα Με τη μέρα, μέρα. Απόφαγες Και, Και, Και τραχανά Πιένω Με ουρά. Με ουρά Τα μυαλά του Ντάτουρα Να έχεις Μασκαρά Θα Που διδασκες Και ενώ Hay ne Πολύ δυνατό μπλουζ Το blues του Κουδουνιστία Από τον Νικόλα τον Άσημο Με πολύ μεγάλο τζάμινα από την αλήθεια Μέσα στου τοίχους του Στην όλη του τη δουλειά <ΣΣΣΣ> Ελπίζω να διορθωθεί Το πρόβλημα στο ίντερνετ <ΣΣΣ> Νομίζω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό Λογικά σταματάει κάποια στιγμή Σε λιγάκι δηλαδή <ΣΣΣ> Λοιπόν Συνεχίζουμε πάλι δυναμικά Πολύ δυνατά σήμερα Μην ξεχνάτε ότι αργότερα στην εκπομπή αυτή που ακούτε Το κατημεύρικε Τι γύρω στις 4 δηλαδή Περίπου σε μισή ώρα και δηλαδή Θα είναι μαζί μας στον αέρα Με μια τηλεφωνική βέβαια κάλυψε Ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης ο οποίος θα μπορέσει να θα συζητήσουμε βασικά, εγώ θα τον παροτρύνω να συζητήσουμε κάποια πράγματα που έχω στο γενικό μου μυαλό, αλλά βέβαια έχετε και εσεί την επιλογή να κάνετε ερωτήσεις στο καλλιτέχνη με την υπηρεσία Soutbox που προσφέρει το Βλέπω. Στο βλέπω.org λοιπόν, αριστερά υπάρχουν κάποια links. Εκεί πέρα υπάρχει ένα shoutbox, ένα κουτάκι που λέει shout από πάνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε. Γράφετε επώνυμα αυτό που θέλετε και έρχεται κατευθείαν εδώ στο studio. Έχετε ακόμα 20 λεπτάκια περίπου. Να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Η άλλη τρόπο επικοινωνία είναι στο MSN το βλέπω παύλα studio Το 2610-222-192 Και βέβαια το Facebook Συνεχίζουμε λοιπόν πολύ δυναμικά Όπως είπαμε με Πουλικάκο Άνευ ουσίας, άνευ Ασίας, Όλα τα υπόλοιπα Η rock να είναι καλά στην Ελλάδα Και θα επιβιώσουμε Τι αεπέτειο με πιάνει, πονοκέφαλό. Ποιο τα χανανιπέτειο. Ποιο άραγε υπεύθυνο. Πάνυψη μαρία, ανεπουσία. Το φίλο, η κούνια, ο κούλια, ο μπάρμα. Προσέχετε την άνοδο Πιο μικρονολύστησης Ή έξιλων κατευθύνσης Μία μικρή μεγεθύνσης Άνευση μαζίας Άνευουσίας Οριζοντίος καθέτους πλαγίος Στην άκρη του δρόμου παραμονεύει ο άρχον του τρόμου περάστε να σα δούμε λίγο, για πέστε μου από πού να φύγω. Άνεψη μασίας, φουσία σκέψου, σκέψου πάσης. Την Μπελι καταγνιάτα. Χόντροι μηχανή, δυο μηχανείς Στρουμπουλές οι ταντάδες Έξυπλοι με νοσοκομείο, νησιατρίο Όποιος από τι μας βλέπουν Τρέχα στην άκρη του δρόμου Παραμονεύει ο άρχον του τρόμου Για μένα Για μένα Για μένα Άνευ ουσίας, άνευ Έτσι μα είπε ο Πουλίκας Τα τηλέφωνα έχουν σπάσει όλας. Θα το σηκώσω αφού όμως σας κάνω την εκφώνηση του επόμενου τραγουδιού Καθώς έχει μείνει περίπου ένα κι γιατί Για να πάει τέσσερις Και μόλις πάει τέσσερις Τότε θα έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας παρέα Εδώ πέρα στη ραδιοφωνική παρέα μάλλον Το Γιάννη Γιοκαρίνη Για μια συζήτηση, ροκ συζήτηση για την ακρίβεια από όλων δεκαετίων όπω λέμε και στο site. Για την ώρα όμω, με όλα αυτά που γίνεται γύρω μου, εμένα προσωπικά μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Και μου σπάσανε τα νεύρα όταν έμαθα ότι ο τραγουδιστή του επόμενο τραγούδιου έπαθε ένα γιατρικό ατύχημα πέρυσι ένα κεφαλικό, και τώρα είναι στην ανάρρωση και περιμένουμε πώ και πώ να γίνει καλά και του στέλνουμε τι ευχέ μα. Για να γράψουν επιτέλου εκείνο το πολυπόθητο δίσκο που περιμένουμε τόσα χρόνια, οι Ισόκρατε. Ο Αντώνης του λοιπόν, ο οποίος είναι στο, τώρα στην διαδικασία να επανέλθει στην κανονική του ζωή μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό, είχε γράψει έναν υπέροχο δίσκο, το Ουφ και από εκεί προέρχεται αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά, Τα ανέβρα μου. Mais oi. Get out of my life you christmas motherfucker. Drop it now. Φροντιβαν οι στάτες, γένην οι στα salońia ton Arston. και γραβάτες, και Get out of my life you motherfucker. Get out. You Τα νεύρα μου μα είπε ο Άντωνης Τουρκογιώργης Με αυτή τη <coughs> TV Είναι και μεσημεριανή εκπομπή και δεν μπορούμε να εκφραστούμε δηλαδή ελεύθερα Θα του πει ότι δεν φταίω εγώ που το είπα στο τραγούδι το έλεγε Και θα σου πούνε είναι κακό στο ανέφερες μεσημεριατικά Μπορεί να ακούει παιδάκι <coughs> Αχ παιδάκια από όλα σας τα παιδάκια που ακούτε Μην ξεχνάτε σε ένα μισά από τώρα περίπου Και λέει το λέω αυτό γιατί ε, μόλις επικοινώνησα και θα είναι σπίτι του άνθρωπος μπορεί να περύει πέντε λεπτά αργότερα από το προγραμματισμένο. Εντάξει τώρα δεν θα πεθάνει κανένα πρωθυπουργός α πούμε όμως γίνει αυτό δεν θα κρεμιστεί κανένα φούρνο. Εντάξει πέντε λεπτάκια. Μην ανησυχείτε όμως θα είμαστε μαζί με πολύ όμορφη συζήτηση. Για τώρα, για παλιά, για το μέλλον... Συνεχίζουμε όμως ροκ με μια πολύ όμορφη διασκευή που έχουν κάνει Magic the Spell σε Διονύση Σταβόπου... Σταβόπουλο... Πα, Σταβόπουλο... τι. Τίριε... Λίγο νεράκι θα πρέπει να πιω γιατί άρχισαν τα σαρδάμε. Λοιπόν, από το δίσκο λοιπόν Κόκκινο, το Βιετνάμ του Διονύση Σταβόπουλου από Magic the Spell... Εγώ δεν μπορεί να ζήσει, δε σου φτάνει ο για να ζήσει Τώρα κρυμμένο στο ποτάμι Ανασένεις Φωμίτσι να ανασένεις. ανασένεις με καλάμι, με καλάμι Γε, γε, γε, γε Γε, γε, γε Γε, γε, γε, γε Γε, γε, γε Γε, γε, γε Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος Θα ήταν όμορφος στο Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από τον κρότο, Αν δεν πάγωνε ο ήλιο από τον τρόμο, Χάι, hey! τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια, ή βροχούρα, Αν δεν έχαιγε καλήτια, Ο καιρό θα τα νόμορφε στο δάσος.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 Δεν τρώγανε σκουπίδια Η βροχούλα ανθενέκια και καλύπια hey! hey! Το κορίτσι σου θα παίρνες για βόλτα Χέρι, χέρι Βόμιση, χέρι, χέρι Στο δάσος για βολπίτσα, χέρι, χέρι Yeah, yeah, yeah, yeah Yeah yeah yeah yeah j j j j j j j j j j Συνεχίσουμε ο τρόπος με ωραία ελληνική rock μέχρι να έρθει ο καλεσμένος μας ε, σε, στο σπίτι που να πάει βασικά όχι να έρθει Μην αγχώνεστε όμως, θα τα πούμε όλα σήμερα όλα και με τον τρόπο που πρέπει να ακουστούν ή τουλάχιστον θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται Θα τα πούμε όλα όπως τα λέει και όλα το επόμενο τραγούδι από μάσκες Και για να μείνουμε είπαμε, με συγχωρείτε, στο ίδιο μοτίβο Της ελληνικής όμορφη rock της νοσταλγικής Τότε που μαζευόμασταν λαός, στε, τότε που δεν υπήρχαν τα κινητά Και απλά δίναμε ραντεβού στο ροκάδικο για καφεδάκι, ταυλάκι και ούτω καθεξής Σάββατο 31 Οκτώβρη λοιπόν Από μάσκες Φράδι ένα μετάξι κι στη ψυχή είχε βάλει τάξη. Η σκέψη πολλά τάσωσε, προτού να γεννηθούν. Κάποτε ανάβα παραβίγια, κάποτε γέρνα τα γιοππίρια. Και τα μουντάκια ανάτρα κτίρια. Μα έδιχναν όμω οι κάρτε Μας φυράξε το ρομί Που είναι τα μη τρία Μας πυκνό Και με στους στα Τα φανάρια Χορευάνε τρέλα σαν σαριά, Πότε γοργά και πότε ανάρια Κου κάποιο χέρι πέταγε Λέσκα από τον ουρανό Ήτανε βράδυ στο ποταμί Και η παλάμι Σε πω και κάθε τη βλοκάμι στο νερό που πόντισε τη βαριά. Μα καρδιά μιλάμε μόνοι, δίχω γνώμη. σω μα πειράξε το ρομί που είναι στα Μητρία μας φωτίσει πυκνό. Και με του δρόμου τα φανάρια να τρελά σαν ζάρια. Ποτέ χορεύουν και πότε ανάρια. Ti canto di di di Είπαμε, είπαμε, έχουμε παίξει πολύ ροκ και ροκ θα παίξουμε κατά κύριο λόγο δηλαδή το συνθετικό το ένα της ροκ θα υπάρχει Μια ροκ μπάντα λοιπόν και για να το γυρίσουμε λιγάκι στο ύφος της εκπομπής ένα τελευταίο 20 λεπτάκι με 25 λεπτά που μας έχει μείνει μέχρι να έρθει η δεύτερη ώρα τη εκπομπή και μέχρι να επικοινωνήσουμε με το Γιάννη του για να βγει στον αέρα Θα περάσουμε λοιπόν σε φόβη του πρίγκιπα Είναι η μπάντα, χωμάτε η κούκλα είναι το τραγούδι, το ξέρουμε και το αγαπάμε όλοι, αλλά, αλλά εδώ είναι σε μια jazz version που αρέσει ιδιαίτερα στο κάτι με έβρικε. Για πάμε να την ακούσουμε. Θα σου κάνω ζευγάρι χέρια Να κρατάς αγκαλιά Θα σου στείλω σωρούς Μου λιβαίνεις ουρούς Να φιλάνε τα δυο σου χείλη Να μην βγάζουν λιγμούς Να ξεχνά του καημούς Να ξεχνά τους καημούς Six of Στα ψυλά να κοιτά από εκεί του τόπου που θα ζω, Σιοπίλα που θα ζω στα γρυφά, που θα ζω στα γρυφά σε μια χωματινή κούκλα τα φυσικά Η φόβη του πρίγκιπα ήταν η μπάντα που ακούσαμε σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια τους Όχι βέβαια με αυτό τον τρόπο Δηλαδή όχι με τη rock εκτέλεση που το έχουμε ακούσει όλοι από παλιά Αλλά σε πιο jazz version σε αυτήν την ομοφιά που ακούσαμε Έχει γίνει κάπως τη μόδα να έχουν οι καλλιτέχνες jazz version των τραγουδιών τους Σε ένα δίσκο δηλαδή από παλιά βασικά, αρκετοί καλή το έχουν κάνει και το έχουν ακολουθήσει τώρα και στην Ελλάδα. Καπω και ο Λονίδα Μπαλάφα, που είχε το ψηλά σε μια πολύ ωραία δυνατή, περίεργη rock θα έλεγα τώρα Ποπροκ κάπω, κάτι τέτοιο, εκτέλεση που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πιο πολύ για αυτή την εκπομπή και για μένα είναι καλό το τραγούδι το οποίο ακολουθεί. Το οποίο είναι το ψηλά του Λονίδα μπαλάφα, αλλά είναι σε jazz blues εκτέλεση. Για πάμε. Σε στιγμές το βράδυ αυτό φάλι σκυφτό Αέρα σφίσα ξεφεύγει και πάει Και μόνο εγώ θα μείνω εδώ Δώσα το δέντρο που έχει ριζώσει Και δίπλα του άλλο δεν λέει να κουτρώσει ψηλά Το κεφάλι ψηλά, ψηλά Παλιφτερά, ψηλά θα πετάξω. Θα φύγω να ψάξω. Αυτού που δεν ζουν χαμηλά και χτίσαν σπίτι ψηλά. Να βλέπουν τον κόσμο, δειλά. Δειλά να καπάει, δειλά να πονάει. Δειλά να κανένα Χάβια θεριά και μια φωνή Κλειμένη χλωμή Κομμάτια γυαλί Νερό χρυσάφι Και μια ψυχή λιωμένο κέρι Κερύπουμερο νύχτα Μένει αναμένο Δεν ξέρω τι ψάχνω Και τι περιμένω Ψιλά, το Ψηλά το κεφάλι ψηλά Ψηλά θα πετάξω Θα φύγω να ψάξω Αυτούς που δεν χαμηλά Υλά και ταπεινά τα σιγά σιγά πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη στη ζωή μα και σε αυτή τη χώρα και στο χέρι μα είναι. Τώρα κατά τα ψέματα. Και δεν θα τώρα ούτε για τη νέα τη γενιά ούτε για τη μεγάλη την παλαιά τη γενιά, ούτε για του μεγάλου ανθρώπου δηλαδή, ούτε για τα παιδάκια. Όλοι παρέα και όλοι κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα συμφέρον να συνεισφέρουμε. Μάλλον όχι ένα συμφέρον συμφέρο, όπω είχαμε τόσα χρόνια για να μην συνεισφέρουμε. Πρέπει να αφήσουμε λοιπόν το συμφέρον στην άκρη και να κοιτάξουμε να φτιάξουμε αυτήν την κοινωνία καλύτερη. Και δεν με ενδιαφέρει αν θα με πουν αλήτη που έχω μακριά μαλλιά και τα τουάζ. Εγώ ξέρω ότι θα προσπαθήσω για το καλύτερο αυτή τη χώρα. Με το δικό μου τρόπο. Γιατί? Γιατί ο τρόπο που έχουν οι άλλοι δεν μου κάνει τόσο πολύ τώρα. Μην μου πείτε ότι σα κάνει εσά ο τρόπο που έχουν οι πολιτικοί να κυβερνούν αυτή τη χώρα για να κάνουν κουμάντα. Πρίγκι Πασκαλίτης θα θέλω να γίνω κι εγώ σαν τον πρίγκι Παλίτη που τραγουδάνει να μας το αμέσως επόμενο τραγούδι. This story is Τη απονάμα λοιπόν και με μεγάλη χαρά έχω να σα ανακοινώσω ότι μετά το επόμενο τραγούδι και το μεθεπόμενο, αλλά μετά το επόμενο σωστικά ξεκινάει η τηλεφωνική μα ραδιοφωνική συνάντηση με το Γιάννη Τογιοκαρίνη. Πείτε το λοιπόν στου φίλου σα και οτιδήποτε ερώτηση έχετε, τώρα είναι αργά για να την κάνετε. Παρ' όλα αυτά θα περάσουμε σε ένα τελευταίο τραγουδάκι για την ελληνική, για το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα Είναι ο Μαύρος Γάτος από το Βασίλη τον Παμπό Κωνσταντίνο το και... και έρχομαστε πολύ γρήγορα Πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρό, Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό Ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό Κι αυτέ άλλο δεν θέλανε, μπορούσαν ειδικά. Κάλιο με ένα γάτο, παρά με κύλαρα. Μα όπω είπα στην αρχή, ο το ονειρός βόλευε τα κορίτσια και γινόνταν καπνός. Me to sicaro αχ, να la mia stalla Io mi με e Me Κοντέ φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουνά. Τρεφέ να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί. Και ότι γλικάρο σα φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε, βρήκαν το πιο σωστό. Το γάτο να τσακώσουνε σαν ανάρχικο. Βγήκε λοιπόν ξεριάνει το εδώ τσουρμό αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ γατόμου, γατό μου την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνικά στην έχουν αισθημένη κι όπως το λέω έγινε φτιάσανε το αλάνι κι ουσίδε μαύρους νόμισε με φίλους πως θα κάνει Μαζεύεται κουβάρι, μήπω του κρύου δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ καλή καλοί μου άνθρωποι εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο. Τα μάτια κάπω παίξανε στη στούκα στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την αθόα, Μπορεί ο γάδο να μην μα θα έρθουν άλλα ζωά. κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε στα οργανά μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε. Είμαι ο Μεταξά Είμαι η Σαβίνα Μητροπούλου Είμαι η Κατερίνα Πλακούδα Είμαι ο Κώστας Πετρούλιας Είμαι ο Φοβορής Παγανιάς Είμαι ο Γιώργος Κουρνέτας Είμαι ο Κωνσταντίνος Μανέτας Δήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού Ένα ραδιόφωνο Με πολλά πρόσωπα Κάποτε θυμάμαι πριν περάσουν τα χρόνια Σε ένα Στην ομόνοια χάσεβα τον έλβη. Μειδόν στη σκηνή. Μέσα μου κυλούσε ο ρυθμό τη Μα η φαντασία μια τρελή επιτυχία έψαχνε τι νότρε για να εκφραστεί. Στις οθόνε έβλεπα μια μάντρα λεμοσύνε. Μολυσμένη ατμόσφαιρα από τα γελαμαρί. A Crista Correlha Πολύ καλησπέρα κύριε Γιάννη Γιωκαρίνη Καλησπέρα, καλησπέρα Τι κάνετε πως είναι η υγεία σας, η οικογένειά σας, πως το βλέπουμε λεγερό μια, μια χαρά και δόξα το Θεό εντάξει Κυρίες και κύριοι ακροάτες, είμαι η τη κατημέυρη και είμαι μεταξύ Σταρακόπουλος Και στο τηλέφωνο μαζί μας ο Γιάννη Γιωκαρίνης Ε, κύριε Γιογαρίνη, ακούω, ακούω λοιπόν, και είμαι έτοιμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα έχουμε σήμερα εδώ, γιατί θέλω να κάνουμε μια συζήτηση όπω έχει διαφημιστεί στο site του σταθμού μα, σαν μια ροκ συζήτηση πολλών δεκαετιών. Λοιπόν, θα καταλάβετε τι εννοώ βέβαια με αυτό. Ναι, εγώ θα προτιμούσα μια συζήτηση και να μην την εισβάλλουμε με ετικέτα τη συζήτηση. Γι' αυτό ήταν πολλέ οι δεκαετίε, για να μην μπουν ταμπέλε αναγκαστικά. Καταλάβετε. Λοιπόν. Θέλω να μου πείτε τώρα για τον Γιάννη Τουγιοκαρίνη, ο οποίος ε, ξεκίνησε πριν περίπου 30 χρόνια την καριέρα στην ελληνική ροκ. Την καριέρα. Δεν μου αρέσει η έννοια καριέρα. Καλά το... το λες. Συμφωνώ και εγώ. Αλλά... Και, και εγώ προσωπικά δεν ήμουν ποτέ καριερίστας. <laughs> το λέει και το τραγούδι που ακούσαμε μόλις τώρα mm. έχω την εντύπωση. Ότι... Μετά από την κλασική μουσική, ποιε επιρροές μουσικές. Μα και, και πριν από την κλασική, εγώ άρχισα μεγάλος να... Να σπουδάζω μουσική. Έτσι 14 χρόνια άρχισα να σπουδάζω μουσική. Όταν άρχισα να σπουδάζω, ήμουν ήδη μουσικό. Μάλιστα. Έτσι. Α, ε, από έτε, άρχισα, δηλαδή, ήμουν, ήμουν οργανωμένο παίχτη. Αρ, αρκετά καλό. Έπαιζα κιθάρα, έπαιζα τύμπανα. Κατάλληλα. Έπαιζα λίγο αρμόνιο. Έτσι. Δεν, αλλά δεν είχα κάνει σπουδέ. 14 χρόνια άρχισα να σπουδάζω με τον Άκητο Σκαμάγκα, ο πρώτο μου δάσκαλο. Και πώ ξεκίνησε, με ποιε μουσικέ επιρροέ. Καθιερώσανε ουσιαστικά το στυλ που έχετε, που σα αρέσει να παίζετε αυτή τη στυλ, oh. στα άλλμπουμ που έχετε γράψει. Νομίζω είναι γύρω στα oh. 13 άλλμπουμ, αν δεν κάνω λάθο, προσωπικά. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα μετράω και τα θεωρώ χουσουσιά. Δεν ξέρω. Yeah. Κάτι yeah. γύρω είναι. Δεν... Αλήθεια σου λέω. Yeah, είναι και ο αριθμό, είναι καιρό να βγάλει τα 13 είναι. Ah, Α, ah, ναι. Πάντως. Άμα βάλουμε και τι συμμετοχέ, εντάξει. Το ξεπερνάμε. Ε, αυτό ήθελα να πω. Οι συμμετοχέ που έχετε σε διαφορετικά άλμπου και παραγωγέ άλλων καλλιτεχνών είναι πραγματικά εντυπωσιακέ, είναι από τι περισσότερε που έχουν διάφοροι άλλοι Έλληνε τη εποχή σα του ρόκ ενώ στις εισαγωγικά έτσι. Ε, ναι, ναι. Τώρα γιατί στιγμέ τι να σου πω εγώ, ένα παιδί που μεγάλο στη, στην κοκκινιά, έτσι του Πυρέα. Και άκουγα διάφορα είδη, πιο, πιο πολύ λαϊκή μουσική, Εμένα από μικρό μου. Α... Μου άρεσε η ροκ μουσική έτσι, λάτρευα τους ζέπελινγκ, το λάτρευα τους στόμους, λάτρευα τους Λετζέπελινγκ Αυτό φαίνεται βασικά και πώ φαίνεται, φαίνεται γιατί... Τους μπίτλισκ, κι άλλα πολλά συγκροτήματα, τους γκραμφάνκ, έτσι πολλά συγκροτήματα Κατάλαβα, φαίνεται αυτό α, εν μέρη, γιατί αν θέλετε τη δική μου άποψη η ροκ είναι λαϊκή μουσική Κατά... Τώρα πλέον ναι, αυτό το Τώρα που ο λαό, βέβαια. Τα σημασία έχει αυτό δηλαδή. Τι έτυχε και πήγε ο Γιάννη Ζωκαρίνη στο τούντιο, Πότε πήγε πρώτη φορά ο Γιάννη Ζωκαρίνη στο στούντιο. Ποιο και... πηξίδικο. Στα... Το 1973 με το συγκρότημα Σκορπιός, το πρώτο συγκρότημα δηλαδή που είχαμε κάνει. Εγώ, ο ξάδερφο μου ο Αντρέα ο Τσαντά, έπαιζε τύμπανα και μια έπαιζε αυτό. Μπάσω και εγώ τύμπανα, μια έπαιζε αυτό τύμπανα. Μετά έγινε δραμίστα. Καθιερώθηκε ω δράμερ. Και έγινε και καλύτερο από μένα φυσικά. Γιατί μελέτησε. Και σπούδασε κι αυτό το είδο τότε. Είχε επιρροή yeah. αυτό στο κεθαρίστα συντράμερ όλη αυτή η ιστορία στο τραγούδιο ώστε να γραφτεί. Μα yeah. δεν γράφτηκε μόνο για εμά αυτό το τραγούδι. Για μένα και για τον ξαδερφό μου δηλαδή. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για του μουσικού. Και αυτό είναι ο λόγο που έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Που μιλά για του μουσικού που δεν αγαπάνε τη μουσική τόσο πολύ. Αλλά προσπαθούν να επιδείξουν κάτι μέσω μουσική. Κατάλαβα. Αυτό το τραγούδι είναι πιο. Η προσωπική δυσκολγραφία όμω, γιατί συμμετεί η. Η προσωπική δυσκολγραφία άρχισε το 84. Μάλιστα. Αφού. Από το... έγινε ε, Η πρώτη φορά που μπήκα στο στίσα μου είναι μικρό, έτσι το 73 που είχα μπει για να κάνουμε με το συλλογισμό Σκορπιό εγώ, ο Τσαρο Αντρέα, Πίμπανε, ο, ο Γιάννη Χαντισόλου Κηθάρα και ο Γιώργο Καλαϊτζόχου Μπάσο, ναι. το συγλητήμα Σκορπιό, που γράψαμε τι 10 ετολέ στο Pop Festival του 73, ένα δίσκο που υπάρχει στην. Ναι, ναι, το έχω, το έχω παρατηρήσει. Και με, ήταν, υπήρχαν συμμετοχέ στη δισκογραφία και τον 2002 GR. Από ό,τι γνωρίζω, η μουσική. Μετά το συγκρότημα αυτό, στο συγκρότημα αυτό, μάλλον Σκορπιό ήρθε ο Ηλίας Οσβεστόπουλο και ονομάσαμε το συγκρότημα 2002 GR. Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Ήταν πιο, πιο σαφέ αυτό από την να πλήσει απλά τη συμμετοχή. Ναι. Οπότε ουσιαστικά, ε, οι 2002 GR δεν είχαν για πάντα Όμως τον Γιάννη Κιοκαρίνη. Όχι, ήμουνα στου δύο πρώτου δίσκου εγώ. και μετά έφυγα από το συγκρότημα μετά αποχώρησα από το συγκρότημα για προσωπικούς λόγους όχι, έτσι φίλοι μου παραμένουν τα παιδιά αλλά για προσωπικούς και ιδεολογικούς λόγους αποχώρησα από τον γκρουπ έπαιξα με διάφορα συγκρότηματα όπως Αγάπανθος, SOS Ιρακλής και Ρερνέα ναι, έτσι, πολλά συγκροτήματα και άλλα συγκροτήματα και έπαιξα, μετά έπαιξα session Μουσικός με, με το Βαγγέλη το Γερμανό στο συγκρότημα Σιμαδούρα. Ένα από τα καλά συγκροτήματα και αυτό. Ναι, ε, ε... Μέχρι που έπαιξα και με τον Διονύση το Σαββόπουλο. Σαν μουσικός Αλλά παράλληλα, ε, επειδή τα, με τα συγκροτήματα δεν γίνανε πολλά τα χρή... πολλά οικονομικά χρήματα και τα όργανα που ήθελα να πάρουν ακριβά, έπαιζα και σε λαϊκά μαγαζιά. Σε μπουζουξίδικα, να σε σκυλάδικα. Ε, αυτό είναι βασικά. Έχω δει πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Δεν βλέπω τώρα κόσμο. Θα φτάσουμε σε αυτό. ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τι γινόταν τότε ο καλλιτέχνη, τότε. Που ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό πέραν από το να βγάλει πέντε μεροκάματα σε ένα σκυλάδικο, όπω λέει και το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή τη εκπομπή, πέραν λοιπόν από αυτό, να βγάλει κάποια μεροκάματα για να μπορέσει να επιβιώσει. Ποια δίωδο είχε, είχε μόνο το τζαμ με την παρέα του και μεταξύ γνωστών να έρθουν ρεφενέ να γραφτεί ένα δίσκο, πώ γινότανε και διάφορε άλλε εμφανίσει που γίνονταν με το συγκρότημα και ε, εντάξει, να, να, να βγει το μεροκάματο, όχι όμω τίποτα το. Το, το, το, το τεράστιο Μη νομίζουμε έτσι Αλλά το μεροκάματο να βγει. Σαν μουσικός ε, Κάποια στιγμή Υπήρχε το κουράγιο Να, να κάτσει να περιμένει ο άλλος να, Πότε θα βγάλει μεροκάματο Και πότε θα, τα τραγούδια του θα τα γράψει Και τι θα κάνουν αυτά τα τραγούδια Υπήρχε μάλλον ε, Το άγχο για το τι θα ξημερώσει Αύριο σε αυτήν την χώρα ε, που υπάρχει σήμερα πιο μικρά παιδιά δεν υπήρχε άγχος, εντάξει. Αλλά υπήρχε Ε, το, η, η σκέψη για το, για το αύριο και η ανησυχία για το αύριο και η ανάγκη να φτιάξουμε τραγούδια. Εγώ προσωπικά έφτιαχνα τραγούδια από μικρός. Κατάλαβα. Ποιες από τις συνεργασίες Που έχετε, γιατί είναι πολλές Είναι και με τον Παύλο Σφιδηρόπουλος Στο ανήσουν φίλος Ξέρω προσωπικά ε, ότι Πολλά χρόνια έχετε ζήσει παρέα Με τον Νικόλα τον Άσημο Έχετε παίξει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο Βεβαίω. Με, με όλο τον κόσμο έχω παίξει Σαν μουσικός αυτό μου τι άρεσε να αυτό. παίζω Με όλους. Να πω την αλήθεια, κοίταγα το σκονάκι μου πριν σε εισαγωγικά μια βιβλιογραφία που υπάρχει στο ίντερνετ για να ναι. δω, μην έχω ξεχάσει τίποτα. Και έκανα να δω τι συνεργασίε και είναι πάρα πολλέ. Γι' αυτό είπα και πιο πριν ότι είναι... πρέπει να έχετε τις από τι περισσότερε συνεργασίε σε δίσκους, σε συμμετοχέ, σε οτιδήποτε από πολλού άλλου καλλιτέχνες. καλλιτέχνε. Δεν έχει σημασία αν έκανα περισσότερε από άλλου. Σημασία έχει ότι μου άρεσε να συνεργάζομαι. Με διάφορους κα... τραγουδιστές, μουσικούς, να παίζω παρέα με άλλους συναδελφούς μου για να... να πραγματοποιώ αυτά που μάθαινα. Συγγνώμη αν παρεμνηνεύτηκα, δεν ήθελα να πω ότι έχει σημασία κάτι τέτοιο. Σημασία έχει αυτό που ακριβώς είπατε και εσείς. Να μαθαίνεις από τον άλλον άνθρωπο τη μουσική του και να του την και εσύ. Ναι. Είναι το τζαμ πιο πολύ, σωστά. Μπράβο. Okay. Και με... μέσα του πούμε, να... να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και μια ε, ωραία επικοινωνία μεταξύ, μας το, με το, με, μεταξύ μουσικών και μετά από του μουσικού και με τον κόσμο Φυσικά η χημία είναι πολύ σημαντικό mm. πράγμα Γιατί αν θα πάει να παίξει με έναν άνθρωπο και παίζει καλά ah. πρέπει να του σου κάνει κιόλα. E, ε, ε βέβαια, ε βέβαια Ξεχωρίζεται κάποια από τις συνεργασίες Δηλαδή ah. ποιο τραγούδι που προέκυψε από κάποια συνεργασία πιο ποιο live ή ποιος δίσκος είναι που σας έχει μείνει στην καρδιά Από τις σημαντικές συνεργασίες ήταν με τον Βαγγέλη τον Γερμανό έτσι, Με το συγκρότημα Αγάπανθος Με το συγκρότημα SOS Πολύ σημαντική συνεργασία Που παίζαμε ας πούμε Pink Floyd τότε Αν και μικρή εμείς η ηλικία Για ποια, ποια δεκαετία μιλάμε ποια, Μιλάμε ποια δεκαετία. για το 78 Για το 80 Ήταν ακόμα Να παίζεις τότε Pink Floyd και rock Και γενικότερα αυτού του είδους τη rock ήτανε, Δεν ήταν τη μόδα, ας πούμε δεν ήταν, ήταν underground Έτσι. Πέρα από αυτό, όμως, ήταν και δύσκολο να τα παίξουμε. Δεν σου δίναν χώρο, Ναι, αλλά ήταν και δύσκολο να πεχτούν. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούσαμε, με μελετούσαμε ώρες, μέρες, για να παίξουμε, ας πούμε, τραγούδια των Φλόιντ. Ήταν... ή, ή τον Λετ Ή οι Στέπενγκουλπ που μου αρέσανε πολύ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα δίσκο στη βιβλιοθήκη σας, ο οποίο ήταν μπροστά μπροστά. Ήτανε mm -hmm. Τζέ Άλλο ένα συγκρότημα καταπληκτικό που μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι από τι oh, yeah. αγαπημένε μου ξένε ροκμπάντε, γι' αυτό και ήθελα να σα κάνω την ερώτηση. Ε, βέβαια, κάτσε. Ο Άντρεσον είναι ένα δημιουργό, ένα ποιητή καταρχήν, πέρα από το μεγάλο μουσουλγό. Είναι και πολύ καλό ποιητή. Και αυτά που έχει φτιάξει είναι τρομερά δύσκολα, δηλαδή πέρα από την ωραία, είναι και πολύ δύσκολα να πεχτούν. Και προσπαθούσαμε, εισακροβατούσαμε πάνω στι μουσικέ που φτιάχναν αυτοί. Απ' την άλλη ήταν ο Φρανκ Ζάπα, ένας άλλος μουσικός Άλλο υπέροχο κι αυτός, ναι Που με έχει μαγέψει, που, που εγώ τον θεωρώ Όπως είναι ο Μπετόβεν, όπως είναι ο Μπάχ, όπως είναι ο Μότσαρτ Και, και αυτή η κλασική μουσουργή Έτσι θεωρώ και τον, και τον, και τον Ζάπα. Φρανκ Ζάπα Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο Ούτε για τον ένα, ούτε για τον άλλο Όπως για πάρα πολλέ μπάντε που υπήρχαν στο εξωτερικό τότε Όπω ήταν Progrès και ούτω καθεξής, Όπω ήταν η Κάνσας όπω ήταν διάφορε άλλε Πολύ μάρες. καλά συγκροτήματα. Και είχαμε και εδώ στην Ελλάδα του Σόκρατε, α πούμε. Ισόκρατες... Πάρα πολύ καλά συγκροτήματα. Σόκρατε και Εξαδάχτυλος. Εξαδάχτυλος, αμέσως, ε, με, συγκροτήματα με το... συγκροτήματα Πολύ του. καλά, έτσι. Φοβερά συγκροτήματα και με πολύ καλή μουσική. Συμφωνώ απολύτω. Και, πήρενα... και υπήρχαν και οι Child, οι οποίοι παίξαν σε ένα Ή υπήρχε σε εισαγωγικά ευγενής άμυλα Ή κοιτάγατε πότε να βρεθείτε όλοι μαζί <συσίλω> Υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα Ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο νέα παιδιά Τα οποία τα έχουν πάρει στις τηλεοράσει, Τους έχουν βγάλει στον αέρα ή σε δισκογραφία ναι. Και δεν ε, ξέρουμε ποιος κάνει για ποια δουλειά τελικά Καταλαβαίνετε τι νο? Υπήρχε όμως ο ανταγωνισμός Αυτό που βλέπουμε στι πίστες και στα που Ζουξίδικα τώρα και στα μεσημεριανά, όσοι τα βλέπουν, εγώ δεν τα βλέπω και γίνεται πανικό, τσακώνεται ένα με τον άλλον. Ε. Κοίταξε να δει. Μπορεί και να υπήρχε αλλά δεν το παίρναμε χαμπάρι εμεί. Δεν ξέρω εγώ τότε, δηλαδή δεν έβλεπα τέτοια πράγματα. Ε, δεν με ενδιέφερε όλα αυτό το πράγμα. Τι να ανταγωνιστώ εγώ τον ένα και τον άλλον ή να ανταγωνιστεί ο άλλο εμένα. Δεν... Μα άρεσε όταν συναντιόμαστε. Όταν πήγαινα δηλαδή και έπαιζε κάποιο με φώναζαν και παίζε ένα συγκρότημα, με φώναζαν και εμένα ανέβαινα πάνω και έπεζα μαζί του. Ή όταν παίζαμε εμεί και ήταν, έρχονταν ένα φίλο μουσικό, τον φωνάζαμε και έπαιζε μαζί. Ή να, να μα πήγε ένα τραγούδι, ένα τραγουδιστή, φίλο. Κάναμε τέτοια πράγματα και μα άρεσαν πολύ αυτά. Δεν υπήρχε δηλαδή μάχη του μεροκάματου που είναι ξευθυλιστικό το σημερινό αυτό το πράγμα που γίνεται τη σημερινή μέρα. Όχι, μω, μα, κοίταξε, ακόμα και σήμερα εγώ δεν το βλέπω έτσι το λέω... πράγμα και α υπάρχει και α γίνεται. Ε, Πώ το να το πω, ε, και, και σήμερα, εγώ όταν θα έρθει ένα μουσικό και τον δω από κάτω, τον φωνάξω, θα τον καλέσω πάνω, ή εγώ, άμα πάω κάπου και παίζει ένα συγκρότημα φίλοι μου, θα με φωνάξουν να παίξω μαζί του. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και, εγώ, δηλαδή, τα έχω υιοθετήσει από μικρό αυτά τα πράγματα και τα έχω, τα κουβαλάω μαζί μου. Και υπήρχαν και άνθρωποι με του οποίου έχετε πει ότι είσαστε φίλο. Δεν έχετε πει εννοώ δημόσια, αλλά εσεί προσωπικά ξέρετε, ναι. οι οποίοι ακολουθούσαν αυτή την νοοτροπία. Και υπήρχε και είναι βασικά κατά Δεν την υπήρχε, νόμη... υπάρχει ακόμα αυτό, αυτό γίνεται είναι, ακόμα είναι rock, σήμερα. είναι το ροκ έτσι. Είναι η μουσική, η μουσική ανάγκη είναι αυτή. Ε, πώς τη βλέπετε αυτή τη μουσική ανάγκη να έχει μεταλλαχθεί σήμερα εσείς, που την έχετε ζήσει σε όλη την πορεία της από τότε. Εγώ ε... δεν ψάχνω τις μεταλλαγέ, εγώ ψάχνω, να... ψάχνω τη συνέχεια του χθε. Οπότε ε, τα αφήνω στην άκρη αυτά τα πράγματα και ούτε πηγαίνω σε χώρου που μου είναι αδιάφοροι. Για να δω τέτοια πράγματα που υπάρχουν ανταγωνισμοί και κόντρε, εγώ πηγαίνω σε χώρου πάντα. Αν θα πάω να παίξω κάπου ή να ακούσω κάποιου φίλου ή κάποιου γνωστού ή, ή, ή ακόμα και άγνωστού που να μ' αρέσουν, α πούμε. Δεν θα πάω κάπου που μου είναι αδιάφορο. Οπότε συνεχίζεται αυτή η ιδέα που κουβαλούσα και μικρούλη που την είχα από μικρό. Πάρα, πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, ο Γιάννη Ωζεκαρίνη τώρα, ε, πού θα βγει να διασκεδάσει το Σάββατο από νέου καλλιτέχνε που κυκλοφορούν, έχετε ξεχωρίσει κάποιον. Τι τελευταίε δαπάνειε. Τα Σάββατα και κι άλλες μέρες, μέρε, τα Σάββατα ειδικά είναι αποσχολημένα γιατί πάω και παίζω κι εγώ. Αλλά αν δεν παίζω, κάθομαι να ξεκουραστώ έτσι, να, να τα πω λίγο και με τη γυναίκα μου, να, να, να μιλήσουμε λίγο, να επικοινωνήσουμε. Γιατί είναι και ένα πράγμα που έχουμε ανάγκη την επικοινωνία την ανθρώπινη. Και έχουμε ανάγκη να κάτσουμε και στο σπίτι να μιλήσουμε, εγώ με τη γυναίκα μου δηλαδή και η γυναίκα μου με μένα. Είναι σημαντικό πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Ε, έχετε άσε, ακουστά άσε που, άσε που και η γυναίκα μου ε, ασχολείται με το ε, ε, ε, κοίτα να δεις έχω υπολογιστή έτσι τον υπολογιστή εγώ δεν τον, τον γνωρίζω Α, ήθελα να ρωτήσω και γι' αυτό Ποια είναι ε, ε, το λοιπόν εγώ δεν τον γνωρίζω καλά η Σοφία όμω τον γνωρίζει καλύτερα η Σοφία είναι η γυναίκα μου έτσι. Πάρα πολύ, όμως. γνωρίζει καλύτερα την τεχνική και τη γλώσσα του υπολογιστή πολλά χαιρετίσματα ε, να τη δώσουμε από εδώ πέρα από το, από το βλέπω και από το κάτι με καλά, να σε καλά. Να Ε, και κουράγιο γιατί να είσαι δίπλα από έναν άνθρωπο ο οποίο είναι τόσο πολύ άσχολο και τρέχει όλη την ώρα γιατί. γιατί με μεροκάμα το ακόμα σαφώς, και. Σαφώ. Όλοι και όλοι. Όπως όλοι βέβαια και, και την oh. έχω και αυτή τη συμπαράσταση. Λοιπόν, η σοφία πέρα από το. Εγώ, εγώ ξέρω να γράφω μόνο α πούμε γνωρίζω μόνο το QBase Έτσι χρησιμοποιούνται οι λογιστέ σαν μαγνητόφωνο. Αυτά το ξέρω. Το έχω μάθει από ανάγκη. Ε, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η σοφία και κάνει τα remix. Και, και τα καταφέρνει πολύ καλά Α, Σήμερα δηλαδή ε, Έκανε Αποτελείωσε κάποια ρεμίξε Σε ένα θεατρικό που κάνω ε, του, Μποστ, του Του Α, Γιάννη του Μπόστ. Θα παίξει κάποια στιγμή αυτό σύντομα πέξει. Θα θα αυτό θα γίνει βιβλίο Και θα έχει και μουσικές μέσα Που δεν τις έχω γράψει όλες εγώ Είναι άλλες μουσικέ που έχει γράψει Σε άλλα μουσι... Χω... Μουσι... χωρικά, ξέρεις, του έργου θα Έχει γράψει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Σε άλλο έχει γράψει ο Κιλαίδωνης ο Σε άλλο τώρα θα γράψει ο, ο Γιάννης ο Σπανός ε, Και μέσα σε αυτά έκανα κι εγώ Τρεις χώρες πότε, πότε θα βγει αυτό Δεν ξέρω πότε θα βγει Σήμερα μόλις το τελειώσαμε πάντως Έκανε το, το ρεμίξη η Σοφία Και τα ακούσαμε με κάτι φίλους Έτσι, για να δούμε το αποτέλεσμα και να μου πούνε και άλλοι. Και μα άρεσε πάρα πολύ, και άρεσε και στου φίλου. Και το... Το, το χάρηκα πάρα πολύ. Ένα... Είμαι πολύ χαρούμενο δηλαδή. Και είμαι χαρούμενο για τη δημιουργία αυτή τη δικιά μου και τη δημιουργία τη Σοφία. Να είναι φυσικά. καλά δηλαδή και την προσφορά τη πάνω όλα. Φυσικά, φυσικά. Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας όταν μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα τέτοιο επίπεδο και να μα αρέσει το αποτέλεσμα και να μα αρέσει αυτό που κάνουμε παρέα, ε, είναι ο κύκλο του κάθε γιορτάζ. Μεταξύ δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Το λέω εγώ υπερβολικά. πιστεύω. Μα γι' αυτό και θέλω να κάνω και μπάντα εγώ. Και δεν θέλω κάποια να κάνω μόνο μου. Και προσπαθώ τόσα χρόνια. Οπότε μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Θέλω να μου πείτε το τίτλο αυτού του βιβλίου που έρχεται να το σημειώσω. Για να το έχω υπόψη μου όμω. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Δεν έχει βαφτιστεί το έργο ακόμα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Έτσι. Κα κάτι καινούριο όμω από εσά έχουμε να περιμένουμε. Δυσκογραφικά, συμμετοχή, οτιδήποτε. Έχω, έχουμε, έχω κάνει πάρα πολλά τραγούδια. Έχω κάνει. Ε, ε, είναι κάποιο ποιητή που λέγεται Πάμπο Φιλίπου. Μάλιστα. Κύπριο. και έχουμε κάνει δέκα τραγούδια από, το, από, τα, από ένα βιβλίο του που λέγεται Άνοιξη, Άνοιξη, Άνοιξη, μου. Ένα βιβλίο του και έχω κάνει δέκα κομμάτια από αυτό που θα τραγουδήσουμε κάθε, ένα τραγούδι και, και ένα. Ένα Εγώ, ένα Παπα ένα Μαχαιρίτσα, ένα Ζιόγαλα, θα τραγουδήσουμε διάφοροι. Είναι να είναι πολύ καλό ποιητής τότε και θα δω ότι τσικάρουν... Είναι καταπληκτική δείτε. και η δουλειά που έχει γίνει και το αποτέλεσμα. Μετά με το συγχωρεμένο το σταμάτι το μεσημέρι έχει γίνει μια δουλειά τέσσερι μήνε πριν να φύγει, πριν να μα την κάνει mm -hmm. ε, μου δίνε στοιχάκια και εγώ έφτιαχνα τραγούδια και γίνανε γύρω στα 34 τραγούδια είναι Και όλα. έχει πολύ καλή δουλειά Και πέρα από αυτό έχω φτιάξει και εγώ τραγούδια που είναι στοίχη και μουσική δική μου και πιο πέρα από αυτό και καινούριο καινούριο και φρέσκο ε, γράφει οι στίχους και η Σοφία τώρα. Εγώ όταν είσαι με έναν τέτοιο άνθρωπο... Και, έχει, και, τέμιξε, και έχουν γίνει άλλα. άλλα 21 τραγούδια με, που, που είναι στοιχάκια της Σοφία και μουσική δική μου. Έλα. και είναι ε, πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, Ακού, πολύ όμορφα Ακούω πάρα πολύ υλικό που μου λέτε δηλαδή αυτό Μιλάμε είναι... για, πολλού, για πολλά τραγούδια Μιλάμε για πάρα πολλά τραγούδια Να έχουμε καιρό να γράφουμε δηλαδή και να εκδίδουμε. Είχα Ό,τι καλύτερα και η υγεία παρακολουθή τώρα, τώρα που δεν υπάρχει δισκογραφία, τώρα που πέθανε η δισκογραφία Α, Έχουνε γίνει πολλά τραγούδια Αλλά θα βρεθεί τρόπος Για να τα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια Πέρα από τα live που θα τα παίξω θα βρεθεί Είμαι σε μια φάση που μέσω ίντερνετ ακόμα μπορεί να κάνω κάτι Δεν ξέρω, ψάχνουμε ψάχνουμε Αλλά αυτή η δουλειά ε, που είναι παρακαταθήκη Από μένα σίγουρα και υπεύθυνα Θα ακουστεί Πρέπει να ακουστεί γιατί από ό,τι ακούω είναι πολύ και πολύ ενδιαφέρον υλικό Και με διάφορους ανθρώπους και με διάφορα κομμάτια Δηλαδή μεν θεατρικά, δε βιβλία, δε ποιήση Δε τραγούδια υπαρκτά από, από σας και με το δικό σας μαδικό στήλ Όλα αυτά λοιπόν Θα περιμένουμε σύντομα στα επόμενα χρόνια. Με για... το καλό, ναι, ναι. Με ναι, ναι. το καλοκύρι live θα γίνουν σίγουρα, πιστεύω. Γίνονται συνέχεια. Γίνονται ακόμα, ε. Και ναι, γίνονται, γίνονται. γίνονται. Έχουν, έχουν αρχίσει και το χειμώνα δηλαδή γίνονταν και, προ, και συνεχίζονται. Ε, είναι Είναι από... κάποιο σταθερό σχήμα. Όχι. Έχω, έχω την ευκαιρία και για να ελύσω με επειδή θα χρειάζεται να ταξιδεύω ε, ανάλογα και το χώρο. Σε μικρούς χώρου. Παίζω με μια μπάντα, εγώ και άλλα τρία παιδιά, εγώ δηλαδή, ο Θωμάς παίζει, ένας φίλος από την Άρτα, από την Άρτα, έρχονται από την Άρτα και συναντιόμαστε, όπου και να χρειαστεί και πάμε και παίζουμε, για πιο ακουστικά, όχι πιο ακουστικά, για ακουστικά δηλαδή. Μια ακουστική κιθάρα και φωνή που είναι ο Θωμάς, μια κοπέλα που λέγεται Αντωνία και παίζει μπάσο, και ένα παλικάρι που παίζει κρουστά και λέγεται αποστόλη. Και ε, ένα πιάνο ε, και ο Γιάννης και ο Γιο και, και, και έχουμε ακουστικό ήχο εδώ. Πάρα πολύ, δεν ακούγεται. Υπάρχει ωραία. Η, μπάντα, η παλιά μπάντα η, με, με του Γερόλικου που παίζει τάκι στο Αργυρίου, τίμπανα ο Κώστα ο Σουσαβίδη, Κιθάρα και ο Γιώργο Φαρχοντάκη Μπάσο και εγώ πλήκτρα και τραγουδάω. Που, έτσι, αυτή η μπάντα που είναι ηλεκτρική και. εντάξει, η, η, η καλή μου η μπάντα, α να, πούμε. Να το ναι. πω έτσι, α μου, μου επιτραπεί. Και υπάρχει μια μπάντα. Που λέγεται Χρονίρ και είναι τη Θεσσα... στη... στη Θεσσαλονίκη η Ατρεβή. Και έχουν κάνει και ένα δύσκολο. και τώρα κάνουν γιατί ετοιμάζουν και κυκλοφορεί και ο δεύτερο του. Πάρα πολύ, ε. πολύ ωραία. Και, και άμα πηγαίνουν προ τα βόρεια, έχω τα παιδιά από εκεί. Αν, αν χρειάζομαι ακουστικό ήχο, πάλι έχω τα παιδιά από την Άρτα. Και αν Είμα. χρειάζομαι τον ηλεκτρικό και τον βαρύ, τον ήχο του Γιάννη, τον Γιο που είμαστε εδώ και χρόνια που τον γνωρίζουμε όλοι. Το χοροκαμπίλι, το ωραίο, το, το σωστό. Το Μπράβο. Καμπύλι. Είναι η. Αρχοντάκης, Αργυρίου και Σαβίδης Ονόματα, και πολύ σημαντικά ονόματα αυτά ναι. Αναμφιβόλως Είναι μουσική χρόνων τώρα και αρκετά έμπειρη Και πολύ έτσι τώρα, με, με κάποιο ειδικό βάρος α, τεράστιο που, που ξέρεις τι να περιμένεις πάνω κάτω Θα ακούσεις ένα groove μοναδικό από άνθρωπους που ξέρουν να παίζουν και μαζί Ξέρουν και τι θα παίξουν Ναι και... παίζουμε από παιδιά αυτοί ναι, βέβαια βέβαια τώρα... η Παίζει με πολλά χρόνια, από μικρά παιδιά παίζουμε. Ε, αν αλλήμον, άμα δεν μπορούσαν να κρουβάρουν τρομερά και να μείνουν κάγκελο άνθρωποι από κάτω, άμα αυτούς <laughs> αυτούς. να αυτού του ανθρώπου. Να ευχαριστούμε όλοι, να κρουβάρουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ο κόσμο. Ένα μαζί... κόσμο και μουσική. Πολύ, πολύ σωστέ εικόνε αυτέ. Τώρα, yeah. θα ήθελα να ρωτήσω για την πολιτική κατάσταση τη Ελλάδα, αλλά μην πούμε πάλι τα ίδια. Είναι ένα μαύρο χάλι. Ε, τι να πούμε για την πολιτική τη Ελλάδα, ένα μπάχαλο είναι. Ένα μπάχαλο. Αλλά Άλλο... Μόνο πολιτική δεν υπάρχει εδώ πέρα, λέμε αυτό και σταματάει με τι να πει εδώ. Έτσι. Πολιτική δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εκμετάλλευση υπάρχει. Είναι μια δημοκρατική χούντα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι. Όπως και, όπως και να το ονομάσουμε δεν, υπα... δεν μπορεί ο Έλληνας, ο πολίτης, να, να ζήσει. Δυσκολεύεται να ζήσει. Δυσκολεύεται να αναπνεύσει πλέον. Εγώ λοιπόν μπήκα σε αυτό και έκανα αυτή την ερώτηση και δεν θέλω να την επεκτείνουμε γιατί πραγματικά ε, μου μαυρίζει την ψυχή να τα σκέφτομαι και μόνο. Και απ' την άλλη, γελάω γιατί κάνουν τόσε τραγικότητες που αποκλείεται να μείνουν αυτά τι τραγικότητες για πολλά χρόνια. Θα βρεθούν πέντε άνθρωποι και θα τα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Μακάρι, ευελπιστούμε. Και όλοι αυτό ελπίζουμε. Τώρα, τι θα μπορούσε να κάνει ένα νέο καλλιτέχνη σε αυτή την πολιτική κατάσταση για να μπορέσει να επιβιώσει στον χώρο. Αυτό που είπαμε ο Bob Dylan, το εγώ, 70. Και, και, και κάτι. Έτσι. Που με τα τραγούδια του ανέτρεψε πολιτικέ. Να τι μπορεί να κάνει ένα καλλιτέχνη. Έχουμε παράδειγμα τον Μπομπ Ντίλαν. Που έκανε τραγούδια που σταματήσαν τον πόλεμο στο Βιετνάμ, α πούμε. Τόσο πολύ. Αυτό μπορεί να κάνει ένα καλλιτέχνη. Να έχουμε παραδείγματα δηλαδή και να προχωράμε. Και, και να μην... μην ξεχνιόμαστε. Και να μην περιμένουμε να βγάλουμε και τα εκατομμύρια έτσι, δεν είναι τώρα. Μα δε Αλλά... ναι, δεν είναι. Μουσική δεν παίζουμε για να βγάζουμε εκατομμύρια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Άλλο έτσι. αυτό είναι το εμπόριο. Άστο. Εμεί παίζουμε μουσική για να. Εγώ προσωπικά, ο Γιάννη Αγιοκαρίνη, παίζω μουσική για να, για να επικοινωνώ με του ανθρώπου. Έτσι. Και μετά, άμα έρχονται και τα εκατομμύρια, να το πούμε και έτσι, ρε παιδί μου. Άμα έρχονται τα εκατομμύρια, καλοδεχούμενα να έρθουν. Αλλά μην τα κυνηγάμε και ούτε εκατομμύρια. Λεφτά για να ζήσουμε, να έχουμε να φάμε θέλουμε. Τι εκατομμύρια, μη λέμε χαζομάρε. Δηλαδή, υπάρχουν πραγματικά πριν να θυμηθεί ο κόσμο του τρόπου που θα μπορούσε να περνάει καλά χωρί χρήματα. Δηλαδή, σιγά σιγά να αρχίσουμε, ίσω να κάνει και καλό αυτή η κρίση τελικά. Χωρί δεν γίνεται, γιατί το χρήμα είναι και κινητήριο δύναμη. Αρχίστε να το δούμε έτσι. Α, μόνο α, έτσι. Αυτό ακριβώ. Δεν είναι δηλαδή αυτό που χρειάζεται κάποιο για να ζήσει ουσιαστικά. Θα ήθελε να ζήσει, απλά το παίρνει με το κείμενο. Όχι. Θέλει. Είναι το, το, το, το, το καύσιμο τη μηχανή, πώ να το πω αλλιώ. Αυτό. Φα και αγάπη. Αυτό, α, αυτό είναι το χρήμα, ρε, παιδί μου. Να μα εξυπηρετεί να, να μπορούμε να, να έχουμε τα απαραίτητά μα. Να δηλαδή. αγοράσουμε τα, τα απαραίτητα. Τι θα λέγατε σε ένα νέο καλλιτέχνη που θέλει τώρα να βγει στο, στη δισκογραφία, στο Σανίδη, οπουδήποτε. Τι να τι πω. Να, να, να μην ε, ξεπουλάει τι ιδέε του, αυτό έχω να πω. ήθο δηλαδή, έτσι είναι το πιο ε, σημαντικό. Ε, βέβαια. Ένα καλλιτέχνη είναι αυτό. Πρεσβευτή. Καλλιτέχνη. Ξέρεις, έχω φτάσει σε σημείο να ντρέπομαι να πω τη λέξη καλλιτέχνη. Γιατί σήμερα, ναι, είναι λίγο. Λιγό... Γιατί γίνεται χαμό. Υπάρχει όμω η ελπίδα, έτσι δεν είναι, κύριε Γιάννη. Ε, αν υπάρχει, ξέρει πόσα παιδιά εγώ ακούω που φτιάχνουν τραγούδια καινούργια. Που προσπαθούν και, και είναι καταπληκτικά πράγματα. Ακούω. Έρχονται στο σπίτι και μου παίζουν. Και ακούω και μου στέλνουν συντάκια που φτιάχνουν στο σπίτι του. Ντέμο που φτιάχνουν. Για να, και, και ακούω και, και, και χαίρομαι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ακουστούν και αυτά. Θα ακουστούν σιγά σιγά που θα πάει. Αφού πέθανε η δισκογραφική όπω είπατε κι εσεί, σιγά σιγά. Θα θα Εμεί εδώ πέρα στο βλέπω. Πάντω πρεσβεύουμε τέτοιε προσπάθειε και ιδέε. Δίνουμε το χώρο μα. Σε νέους καλλιτέχνες και ούτω καθεξής Για να δοκιμάσουν τι μπορούν να κάνουν Οι χολυπτικά, και Σαν ένα μικρό demo και ούτω καθεξής Και είμαστε και μια Κάνουμε μια προσπάθεια Τουλάχιστον στον χώρο της Πάτρας Να αναπτύξουμε λίγο τις τέχνες και ούτω καθεξής τι, γι, αυτό, τον, γι' αυτό είμαι και εδώ Γίνονται Να πω συγχαρητήρα είναι λίγο Να είστε καλά, να τα υπηρετείτε όμορφα αυτά τα πράγματα Τι ιδέες των καινούριων Δημιουργών. Ωραία και εδώ πέρα λοιπόν γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στη λήξη της συζήτηση αυτής γιατί τελειώνει το μισαωράκι. βέβαια όχι βι βι βιασμένα ή βιαστικά ή κάτι μας περιμένει Απ Όχι, α... όχι Να σα κουράζετε α... Απλά μου έχει ετοιμάσει τώρα το φαΐ ο κούλα Και θέλω να φάμε τώρα, γιατί με κούρασαν αυτό από το πρωί, γιατί σε δουλειέ και υποχρεώσει. Ωραία. Να πω λοιπόν τώρα εκ μέρου όλου του βλέπω εδώ πέρα, βήμα λόγω επικοινωνία πολιτισμού, είμαστε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω εκ μέρου αυτό που βλέπω ότι έχετε λόγο και βήμα σε αυτήν mm. εδώ πέρα την προσπάθεια και σε αυτή τη ραδιοφωνική μα ομάδα. Mm. Οποιαδήποτε ώρα θέλετε να πείτε οτιδήποτε άνθρωπο, χωρί τη λογοκρισία και την εμπορικότητα και, τη, και την κλαμουριά, να το πω. Που προσφέρουν τα ραδιόφωνα που ξέρουμε σήμερα, με τον τρόπο που την προσφέρουν, τέλο πάντων. Όποτε έχω κάτι νέο, θα σα ενημερώσω, σα το υπόσχομαι. Ωραία. Και εμεί θα επικοινωνήσουμε περισσότερο μαζί σα για να μπορέσουμε να σα κάνουμε και αυτή την ανάγκη. Και οποιοδήποτε ξέρετε που έχει την ανάγκη και θέλει να πει πέντε πράγματα και δεν τον βγάζουν στον αέρα. Ξέρετε πώ γίνεται τώρα. Μην τα λέμε και κάνουμε ότι είναι καινούργιο αυτό το πράγμα. Το Θεοδωράκι δεν τον βγάζει κανεί, για παράδειγμα. Να τα πει. Ναι. Και ούτω το Οτιδήποτε ναι. λοιπόν, ανάγκη, πιστεύω ότι έχετε ή θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπαμε, όλοι μα. και εγώ σά. ευχαριστώ και ευχαριστώ και του ανθρώπου που μα άκουσαν και έχομαι να έχει ο καθένα μα ότι καλύτερο έχει στο μυαλό του και επιθυμεί τη από την ψυχή μου. Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμεί την εκπομπή κανονικά, σα χαιρετώ και καλή σα όρεξη παραπ'ια. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. που έχει όρεξη μου λεγάνα μου, είναι γηγό, είναι υγηση. Α, θέλει και αν τρώει καλά. Και από ό,τι ακούω, θα έχει και καλό φαγητό για να βιάζεστε τόσο. Ναι, ναι, ναι. Καλή ξεκούραση. Καλό καλοκαίρι, σα εύχομαι. Και θα ευχαριστώ για όλου μα. Καλό καλοκαίρι. Γεια και Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Γιάννης ο θυμηθείτε ότι ακούτε ζωντανά την εκπομπή κάτι και από το βλέπω, εγώ είμαι μεταξάς Δρακόπουλος και πάνω σε όλα αυτά που ακούσαμε πριν γράφτηκαν τραγούδια, γράφτηκαν τραγούδια από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει από ό,τι ακούσατε συμμετέχει σε πάρα πολλέ και με πάρα σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Έχω θέλω να αφιερώσω λοιπόν το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπής ένα μήνυα αφιέρωμα στη μουσική του και στη συμμετοχή σε αυτές και ούτω καθεξής. <Κι> να του πω βέβαια αρχικά για να αρχίσουμε με αυτό το μήνυα αφιερωματάκι, ψυχρεμία και σε αυτόν και σε οποιοδήποτε Γιάννη εκεί έξω παίζει μουσική και προσπαθεί να κάνει κάτι <Κι> και γιατί το λέω αυτό... γιατί το τραγούδι που διάλεξα για να ξεκινήσουμε αυτό το, το μίνι αφιέρωμα στη μουσική του Γιάννη Λιωκαρίνη είναι με τον Γιάννη μυλιόκα και λέγεται ψυχρεμία Γιάννη για πάμε να τα ακούσουμε Σπάσα τα μούτρα μου ξανά Χτύπησα ξανά στο πονεμένο Και για δυο και γάλανα, Αγαπώ και περιμένω Και για δυο ματάκια γάλανα, Αγαπώ και περιμένω Ψύχρε μια Γιάννη Ψύχρε μια Γιάννη Κι όλα θα πάνε καλά Ψύχρε μια Γιάννη Ψύχρε μια Γιάννη Ψύχρε μια Γιάννη κι όλα θα πάνε καλά. Ψάχνω μέρα νύχτα να σε βρω στέκια εκκλησίες και μπαράκια πίνω, κλαίω και παραμήλω και γελώ τα φιλαράκια. Πίνω κλαίω και παρανίλο και γελούν τα φιλαράκια ψυχρεμία Γιάννη ψυχρεμία Γιάννη ψυχρεμία Γιάννη κι όλα θα πάνε καλά Ψυχρεμία Γιάννη, ψυχρεμία Γιάννη, ψυχρεμία Γιάννη κι όλα θα πάνε καλά. να πάρω τα βουνά Λέω να φουτάρο από το μπαλκόνι ή να το μια βραδιά και να αφήσω το τιμονί ή να, να το γκαζώσω μια βραδιά, βραδιά και να αφήσω το τιμονί Si fremia yani Si fremia yani Trola ka bankala Si fremia yani Si Ψυχραιμία Γιάννη, Γιάννη Μιλιόκα και Γιάννης Ζιοκαρίνη. Και όλα θα πάν καλά. Ψυχραιμία θέλουμε λοιπόν, και κουράγιο και δημιουργικότητα και θα τα καταφέρουμε να περάσουμε και από αυτό το γολουθάκι, από αυτή τη κρίση. Αυτό το μήνυμα λοιπόν μα έστειλε και ο Γιάννη Πάντα έτσι ήτανε. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν και δημιουργούν και σταματάν πολέμους όπως έκανε και ο Ντίλαν από ό,τι μας είπε και ο ίδιος ο Γιάννης Ζουγαρίνης. Τραγούδια λοιπόν έχουν γραφτεί για την Ειρήνη πάρα, πάρα πολλά. Αν μη τι άλλο πολλά τραγούδια για την Ειρήνη έχουν γραφτεί ναι, όντως. και μια μπάντα που από ό,τι διευκρινίστηκε σήμερα που δεν το θυμόμουν οι με μου οι μνήμες πάλι καλά που με διορθώνουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ο Σκορπιός που μετέωπιτα έγινε 2002GR και στα δύο πρώτα άλμπομ συμμετείχε ο ίδιος ο Γιάννης και ο Καρίνης. ένα τραγούδι λοιπόν από αυτή τη δουλειά ο Σιβερένιος άνθρωπος ακολουθεί αμέσως μετά <Δεν θέλεις> Με τη ψυχή στο πέτρομα, δεν θα φυτρώσουν δέντρα. Με τις ψυχή στο πέτρομα, δεν θα φυτρώσουν δέντρα. Χι, χι, χι, δεν είναι ανθρώπε, διαι και απάνθρωπε. Ψάχνει να βρει τη σιγουριά. σε σαπίζει σκουριά Μιλες πως θέλεις ουρανό είσαι νερό και χώμα και τα πουλιά δεν αγαπούν γιατί δεν έχεις χρώμα και τα πουλιά δεν αγαπούν γιατί δεν έχεις χρώμα Που θέλει αύριο, δεν θα φτιάξει. Γιατί και τ' αύριο, σαν εσύ θα το πετάξει. Γιατί και τ' αύριο, σαν εσύ θα το πετάξει. Hey, hey, hey, Βρει τη σιγουριά και, και σε αμφίζει σπουλιά, ήλε φωστέ χαμόγελο για τη δική σου κυράτσα. Ξέρει να μάθει χαμόγελα με μια φρικτή κρυμάτσα. Ξέρει να μάθει χαμόγελα με μια φρικτή κρυμάτσα. Εί, εί, συντερέν και άνθρωπε. Διέκαε απ' άνθρωπε. να βρεις τη σιγουριά και σε σαβίζεις κουγιά. Εί, εί, εί, συντερέν και άνθρωπε. Απ και απανθρώπε, άνθρωπε. να βρεις τη σιγουριά και σε σαβίζεις κουγιά. Πολύ ωραία μέρα σήμερα για το βλέπω και για το ραδιόφωνο γενικότερα Όλοι εσείς που ακούτε μην ξεχάσει και κανένας από εσάς Ότι σήμερα έχουμε πολλούς πολλούς καλεσμένους Ακούσατε πριν λίγο τον Γιάννη του να λέει την άποψή του για τη μουσική Και ούτω καθεξής μη ήταν μια όμορφη κουβέντα γενικότερα Αμέσως μετά έρχεται ένας συγγραφέας ε, ε, ε, ο... μισό λεπτό <συγνώμη> <συγνώμη> ο Άρης Φακιανάκη λοιπόν ε, για να μιλήσει για το με του βιβλίου το Ουμπλέξης στην εκπομπή της Κατερίνας Σαμσόνα και πιο μετά έχουμε ραδιοφωνικό live στην εκπομπή του Ανδρέα με τους μουσαγέτε στην εκπομπή του Αντρέα του Αντρεανόπουλου στον Νίκο Αντοχής Λοιπόν, σήμερα έχει γίνει πολύ ωραία κατάσταση, δεν έχετε κανένα παράπονο, αγαπητοί ακροατέ, αφού εγώ περιμένω να τελειώσω γρήγορα, γρήγορα να πάω σπίτι να ακούσω τι υπόλοιπε εκπομπέ. Για την ώρα όμως θα συνεχίσουμε να παίξουμε λίγο ακόμα για μια και τον ακούσαμε τον άνθρωπο και έχουμε ένα μήνυμα αφιερωματάκι στο τέλο τη εκπομπή. Άλλη μια συνεργασία. Μετά το σιδερένιο άνθρωπο που ακούγαμε, τα φωνητικά στο ρεφρέν και το πιάνο του φαινόταν ήταν του Γιάννη γιοκαρίνι, το ύφο το κλασικό. Θα περάσουμε σε μια άλλη συνεργασία και από το album Άντε και Κάλλη Τύχη Μάγκες του Παύλου Σιδηρόπουλου με τους Αμπροσάρμαστους θα ακούσουμε μια συνεργασία του Γιάννη Γιωκαρίνη στο «Αν ήσουν φίλος». Στα ρίχα Εμείς γνωρίσαμε Και κύματα μεγάλα Κι αν εσύ τώρα Απλά τσουρίζεις Στα ρίχα Εμείς γνωρίσαμε Και κύματα μεγάλα Είμαστε ωραία και κα παιδιά μα είπε ο Γιάννης Ιοκαρίνης στο τραγούδι του Παύλου του Σιδρόπουλου «Ανίσουν φίλος» Μια πολύ σημαντική συμμετοχή καθότι το κομμάτι απογειώθηκε από ρεμπέντικο που ήταν έγινε μια αεροκαμπηλιά special και σιγά σιγά έχει φτάσει η ώρα να αποχαιρετήσω για σήμερα Το κάτι με και σήμερα φτάνει στο τέλο του είχαμε μαζί μας σήμερα τον Γιάννη του Ι Αλλά δεν τελειώνουν τα ραδιοφορικά live για σήμερα, καθότι έχουμε κι άλλη συνέντευξη. Αμέσω μετά στην Κατερίνα της Σαμψόνα, ο Άρης, ο Άρης Φακιανάκης, και πιο μετά στην εκπομπή του Αδέρα του Ανδρεανόπουλου είναι οι Μουσαγέτες Live, Μίχα, μη μην λείψει κανείς. Για τη συνέχεια λοιπόν και αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μουσικοί αλλά δεν τους αρέσει ουσιαστικά η μουσική όπως μας είπε και πιο πριν ο Γιάννης Ζοκαρίνης <Κι> Εσείς λοιπόν που σας αρέσει αυτό το τραγούδι και σας αντιπροσωπεύει <Κι> Καλό θα ήταν να αλλάξετε λίγο μυαλιά Μέχρι αύριο λοιπόν έχετε να το σκεφτείτε που θα είμαστε πάλι μαζί Εγώ να σας χαιρετήσω εδώ και τώρα με αυτό το τραγούδι Ήταν η εκπομπή κάτι με και ήμουν ο μεταξάς Δρακόπουλος Και πιο πριν είχαμε το γέντο Γιωκαρίνη μαζί μας Από αύριο σε κανονικά στη ροή τη εκπομπής Μέχρι να σκεφτούμε κάτι καλύτερο να σας έβρει και σας Πάρα πάρα πολλά φιλιά Μη λείψει κανείς την υπόλοιπη μέρα Το ξαναλέω και τα λέμε αύριο Κιθαρίστας η δράμερ, Κιθαρίστας η δράμερ, Κιθαρίστας η δράμερ, Κιθαρίστας η Τι θα παντούσες, Τι θα Τι θα παντούσες, Κιθαρίστας η δράμερ, Κιθαρίστας η δράμερ, Κιθαρίστας η δράμερ, Κιθαρίστας η δράμερ, Καλά δε σου λέω να πανάμα I'm up next to θαρίσττας πι τράmerρ και θαρίσττας κι τράmerρ και Κοιθαρίστας η ντράμερ Κοιθαρίστας η ντράμερ Κοιθαρίστας η, η ντράμερ Κοίταξε να δεις Δεν είναι ερώτηση αυτή Τι γουστάρουν περισσότερο Οι γόμενες Γίνε εσύ καλό Σε νιάζει. Δεν μου απάντησε όμω. Δεν μου απάντησε όμω. Δεν μου απάντησε όμω. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κυθαρίστα ή ντράμερ, κυθαρίστα ή ντράμερ, κυθαρίστα ή Κυχαρίστας, η, η, η, η, η, η ντράμερ. Είμαι η Δέσπινα Γολοτούρου. Είμαι ο Μεταξάδρακούπουλος. Είμαι η Σαβίνα Μητροπούλου. Είμαι η Κατερίνα Πλακούδα. Είμαι ο Κώστας Πετρούλια. Είμαι ο Φωβορείς Παγανιάς. Είμαι ο Γιώργος Κουρνέτας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μανέτας. Βήμα λόγου επικοινωνία πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα.